Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησίας τη Ελλάδος 89,5 Η Άλλη Φωνή στα FM μεταξύ δείπνου και μεσονικτικού, <Κιλίδι> <Κιλίδι> λόγι από τον ιερό άθωμα, <Κιλίδι> με τον μοναχό Μωυσή αγιορίτη. Χαίρετε κυρίο αγαπητοί ακροατές στην απόψινή ε, συνάντησή μας θα συνεχίσουμε το θέμα της παρελθούσης τρίτης περί και θα μιλήσουμε για τη δύναμη της προσευχή. Θα εισέλθω αμέσω στο θέμα μου το τόσο γνωστό όσο άγνωστο το της προσευχής θα απασχολήσω την αγάπη σας με τις πηγές της θεοποιού αυτής εργασίας και της ευεργητικής της δυνάμεως από τη ζωή των Αγίων Πατέρων στη ζωή των πιστών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει για τη δύναμη της προσευχής και λέει «Το μεγαλύτερο όπλο του πιστού είναι η προσευχή. Κανένα τόπος δεν την εμποδίζει το κόσμημα του χριστιανού, το λιμάνι της ασφαλείας του πλοίου στις πυκνέ τρικημίες της ζωής, το θησαυροφυλάκιο κάθε καλού, ο πλούτος ο πολίς που ποτέ κανείς δεν μπορεί να του κλέψει, στους καθημερινούς κινδύνους και τις συχνέ στενοχώρια συμμαχία καλή και δυνατή η προσευχή, φάρμακο για κάθε αρρώστια και προπαντός για κάθε αμαρτία, Παρηγοριά η προσευχή στο λυπημένο, τον κουρασμένο, τον αδιάθετο. Η προσευχή σύζυγο έχει την αρετή την οποία θα και αυξάνει. Αυτή η δύναμη της προσευχής και γι' αυτή θα μιλήσουμε απόψε αγαπητή μου. Ο πρώτος προσευχόμενος άνθρωπος στη γη είναι ο Αδάμ, του οποίου η προσευχή ήταν η καθημερινή κουβέντα του με το Θεό, Μέχρι φυσικά την πτώση του. Η προσευχή στην ΕΔΕΜ κατά τη γραφή συγχρόνου αγιορήτου γέροντο, ή το προσευχή χαρά, ευγνωμοσύνη, λατρεία, αγάπη, έρωτο, απάστον ένων και δοξολογίας που ανέβληζον από καρδία αγεύστου αμαρτία, ή το προσευχή αγγέλων, ή το άσμα πρωτόκτηστων. Κίνηση αγίων ψυχών και ασπιλονώων εντό των οποίων εικονίζεται η Θεϊκή Δόξα, αδιάκοπων αλληλούια χαράς! δεν είναι το κατανικτική πενθική προσευχή συντριβή και εξητήσεω ελέους, όπως μετά την πτώση, δεν απαιτεί κοπιώδη προσπάθεια προ απαγκίστρωση των διακεχημένων δια των αισθήσεων ει τον κόσμο τη ψυχή. Με την πτώση των πρωτοπλάστων διαφοροποιείται η προσευχή. Η συνεχής δοξολογία μεταβάλλεται σε συνεχή θρήνο, η ευχαριστία σε παράκληση και έλεος, αφού οι ή του Θεού έγιναν τέκνα και η αθάνατη θνητοί. Η πτώση του Αδάμ είναι αποτέλεσμα παρακοής, αρχή πλάνης απιστίας τον Θεό, παρασυρμού, έκπτωση από τη συντροφιά του με το Θεό. Ο καημένο ο Αδάμ είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Ο δόλιος δαίμονας τον κτύψε στην πτέρνα, στο αδυνατό του σημείο. Εκμεταλλεύτηκε τον διακαεί του πρώτου ανθρώπου προς τη θέωση και τον έριξε. Η οδός που του υπέδειξε ήταν πλανερή, αντίθεη και επικίνδυνη με εκείνο το «έσαισθε ως θεή» που τους παρουσίασε. Ο ίδιος πονηρό όφησε επανέρχεται πάλιν και πολλάκες δρυμήτερος και, και επικύλως μεταμορφούμενος, επί και μέχρι τις ημέρες μας πλανώντας τεχνιέντος πολλούς. Η προσευχή λοιπόν καθίσταται πρόβλημα μεταπτωτικό, έτιος οχιβεύε ο πλάστης μα το πλάσμα. Ο δημιουργός σαφώς είχε προειδοποιήσει τον κίνδυνο. Έκπτοτος ο πρώτο άνθρωπο τη παραδείσιας τρυφή Πάσχη, αλλά και δεν ταπεινώνεται... Αγωνιά και δεν παραδίδεται, άγχεται και δεν ομολογεί το σφάλμα, παρά μόνο δειλιά, ντρέπεται, φοβάται, κρύβεται, δικαιολογείται, τις ευθύνες μακριά από Αυτόν. Οι σχέσεις με τον Πανάγαθο διαταράσσονται, γίνονται προβληματικές, η προσευχή αγώνας, η δέηση φαίνεται να μην εισακούεται, ο Θεός να κοφεύει, να απομακρύνεται, να σιωπά. Στο πρόσωπο του αδάμα αδελφοί μου, δε συναντάμε συχνά τον εαυτό μας. Στους λιμόνες της Παλαιάς Διαθήκης ο περιπατητής θα ενταμωθεί με μεγάλες μορφές προσευχομένων ανθρώπων που έχουν να του πούν σημαντικά μυστικά. Μια τέτοια μορφή είναι του Πατριάρχη Αβραάμ. Σε όλη του τη ζωή δίχως την παραμικρή αντιλογία επορεύεται καθάπερ ελάλησε αυτό Κύριος. Ο Αβραάμ ζητούσε και ο Θεός του έδινε. Ο Θεός του υποδείκνια και ο Αβραάμ ολοταχώς έτρεχε δίχως δισταγμό, αργοπορία, ετοιμασία και ερωτηματικά. Ο Θεός του μιλούσε. Εκείνος δεν παραξενευόταν, δεν αντιστεκόταν, δεν υπολόγιζε. Ο Θεός έλεγε «Ουμή κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου, α, εγώ πιό;» Ο Αβραάμ απαντούσε «Εγώ είμαι γη και Ο Θεός του λέει «Μετά σου εν πάσην εις αν ποιείς». Τα λόγια του Θεού τα φυλάει. Δεν αντιστέκεται ούτε στη μεγάλη εκείνη δοκιμασία να θυσιάσει το παιδί του, που του δόθηκε κατόπιν θείας επαγγελίας στα βαθιά γυρατιά του. Δεν είπε ούτε ένα γιατί. Τέτοιους λεβέντε ζητά ο Θεός. Να μην φυλάνε τίποτε για τον εαυτό τους. Να μην έχουν κρατούμενα και κρυφά συρτάρια με παρηγοριές για ώρα ανάγκης. Στα βήματα του Αβραάμ βαδίζει και ο Υιός του Ισάκ. Έτσι μπορεί να του λέει ο Θεός Έσομε με μετά σου και ευλογήσω σε, στήσω των όρκων μου ονόμωσα το Αβραάμ». Ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις του. Την ίδια πορεία συνεχίζει και ο Ιακώβ, ο θεατής της ουράνιας κλίμακος που άκουσε τον Θεό να του λέει εγώ ή με τα σου διαφυλάσσουν σε έντιο δω πάση ου αν πορευθεί. Ο Ιωκώβη είναι εκείνο που επάλε άνθρωπος άνθρωπο με αυ μετά αυτού έω πρωί και είπε τα μοναδικά εκείνα. Ο μη σε εάν μη με ευλογήσεις». Και τον ευλόγησε και είδε θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον». Ο ίδιο Θεός καμπτώμενο τη δεήσης των Αγίων ήταν και μετά Ιωσήφ και κατέχει ένα αυτού έλεος. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς το θάρρος της υπομονής, ώστε οι αιτήσει μας να πληρώνονται από το Θείο Έλεος και την ευλογία Του. Ο προφήτης Μωυσής, η μεγαλύτερη προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, ο αγαπητός φίλος του Θεού, δέχεται την πρώτη συνάντησή του με Αυτόν στη βάτο φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη. Αυτό που του ζητά ο Θεός είναι ίσως μεγαλύτερο από αυτό που ζήτησε του Αβραάμ. Του ζητά να γίνει αρχηγός λαού. Δίκαιη ταπεινούση του ρωτά «Τι σημαίνει εγώ ότι με για να ακούσει. Έσωμε μετά σου». Δεν εμποδίζεται ο Θεός από το ότι ο δούλος του είναι ισχνόφωνος και βραδίγλωσο. Καρδιά γυρεύει ο Θεός πίστη καθαρότητα αρετή. «Εγώ ανοίξω το στόμα σου» του λέει από εδώ και πέρα αρχίζει μία συνεχής καταπληκτική συνομιλία του Μωυσή με τον Θεό που βαστά 80 χρόνια. Ο Μωυσής μεταφέρει τα παράπονα, τα αιτήματα, τις δυσκολίες ενός δύσκολου λαού. Ο Θεός του απαντά ευθύς και ο προφήτης μεταφέρει τις απαντήσεις. Έτσι στις παρακλήσεις ενός ανθρώπου και για χάρη του ο Θεός σώζει ένα αγνώμονα λαό. Ένα λαό που ό,τι ήθελε το είχε Μάνα, ορτίκια, νερό, νεφέλι που τον οδηγούσε νύκτα και ημέρα επί 40 χρόνια στην έρημο, δεν έλειωσαν τα ρούχα του και η ζωή του όλη κυλούσε μέσα σε ένα συνεχέ θαύμα. Από τη σκληρή σκλαβιά τη Αιγύπτου, οδηγούνταν θαυμαστό στην Ελευθερία, στη γη τη Επαγγελία, τη στάζουσα μέλι και γάλα. Εν τούτη δεν περνούσε ημέρα που να μίδισαν να σχετούν με τον άνθρωπο του Θεού, τον πράο και δίκαιο Μωησή να μη επιθυμούν τα φαγητά της Αιγύπτου. «Δεν είχε τάφους στην Αίγυπτο και μας έφερες εδώ να πεθάνουμε» έλεγαν του Μωυσή και εκείνος τάραχα υπόμενε. Η ιστορία της πορείας του Ισραηλιτικού λαού από τη γη της δολίας στη γη της ελευθερίας είναι αδελφοί μου η ιστορία της κάθε ψυχής από τη ζωή της αμαρτίας στην έξοδο από αυτή στη χαρά της ελευθροποιού στη μακριότητα των τέκνων του Θεού. Παραμένουμε πάντως οι αυτοί εσαιοί, σκληροτράχυλοι, απερίτμητοι την καρδία, αγνώμονες, δυσανασχετούντες, λυπούμενοι ενίοτε που δεν αμαρτήσαμε περισσότερο. Ο προφήτης Μωυσής παρόλα αυτά δεν έπαβε συνεχώς να επικαλείται την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την πιστότητα του Θεού, υπογραμμίζοντας τη δόξα Του. Το αυτό πράττουν πάντα όλοι οι Άγιοι και η μητέρα μας η εκκλησία». «Και επίησε Κύριος καθάπερη» είπε μου Μωυσής. ενα στίχος που επαναλαμβάνεται συχνά στο βιβλίο της Εξόδου, ενώπιος ενώπιος ο Σύτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Έτσι μιλούσε ο Θεός στους προφήτες του, έτσι μιλούσαν οι Άγιοι στο Θεό. Να όμως που η πίστη του μεγάλου προφήτη δοκιμάστηκε κάποτε και μια του αμφιβολία του στύχησε το να μην πατήσει τη γη της Επαγγελία παρά μόνο να του επιτραπεί να τη δει από μακριά. Ο βίος του Θεόπτου Μωυσή παρέχεται ως κατανικτικό ανάγνωσμα η ανάγνωση του οποίου Αναξίω μας έδωσε το τίμιο όνομά του στη μοναχική μας κουρά πριν 35 χρόνια. Στο βιβλίο των ψαλμών του μεγαλόπνοου προφητάνακτα και διαπρίσου κήρυκα της Μετανία Δαβίδ, έχουμε αδελφοί μου τις ωραότερες προσευχές που γράφτηκαν ποτέ, τα λόγια του Θεού στα χείλη μας, αυτά που θέλει να ακούει, αυτό που θέλει να είμαστε. Αυτός ο Θεός λέει, «Έβρον άνδρα κατά την καρδίαν μου». Αυτός φώτισε τον εκλεκτό του Δαβίδ να τα γράψει. Μέσα στους 150 ψαλμούς μας φανερώνονται τα θαυμάσια του Θεού, οι εντολές του, οι προφητείες του, η σοφία του. Όλα καταλήγουν στο χρυσό αυτό χωνευτήρι των ψαλμών Γι' αυτό ο Αβάς Φιλίμων περιεκτικός όλης της Αγίας Γραφής ονομάζει τους Ψαλμούς, γι' αυτό και πολύ από τους Αγίους Πατέρες μας ασχολήθηκαν με αυτούς. Στου ψαλμού, αγαπητοί μου, φαίνεται όλη η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, στον οποίο δέεται και τον οποίο ευχαριστεί. Οι ψαλμοί τρέφουν την ελπίδα και δίνουν προαίσθηση αυτού του δώρου, δίνουν χαρά, εφροσύνη, ειρήνη, γιατί είσαι κάτω από τη σκέπη του Θεού. Μα έλεγε ένα γείτονά μα γέροντα που έχει πάνω από 7 δεκαετίε το Άγιο κι όταν τον επισκεπτόμαστε τον βρίσκουμε συχνά με το βιβλίο των ψαλμών στο χέρι. Αυτό είναι το ωραίοτερο βιβλίο του κόσμου. Πριν κοινωνήσει και στις αργίε και κυριακέ το διαβάζει όλο. Τους ίδιους προσευχητικούς δρόμους διαβαίνουν και όλοι οι άλλοι δίκαιοι και προφήτες της παλαιάς διεθήκης που εντυπωσιάζουν για την παρησία του, την πίστη του, την ευθύνη του και την ανδρία τους. Ο Χριστός είναι ο καλύτερος διδάσκαλος της προσευχής. Κεντρική θέση σε αυτή τη διδασκαλία κατέχει το γνωστό Πάτερ Ημών. Εδώ ο Θεός μας παρουσιάζεται πατέρα και εμεί παιδιά Του. Έτσι αμέσως χρωματίζεται και αρωματίζεται η προσευχή από την αγάπη. Ο μεγάλος χριστιανός συγγραφέας το Στογεύσκι, γράφει όμοια και απαράλλαχτα, όπως είναι βολές-βολές η χαρά της μάνας, όντας τύχει να δει το πρώτο χαμόγελο του μωρού της, όμοια και απαράλλαχτη χαρά λαβαίνει και ο Θεός κάθε βολά, που αυτό Αυτός ψηλά υψηλά από τον ουρανό, πως προσπέφτει ένας κρυματισμένος κάνοντας την προσευχή του. Το πέμια χωριάτα ήταν μια τόσο βαθιά, τόσο λεπτή και θρησκευτική σκέψη, Εκφράστηκε μόνο μια όλη η ουσία του χριστιανισμού, όλη δηλαδή η έννοια του Θεού σαν πατέρα που μας γέννησε, όλη η αντίληψη για τη χαρά του Θεού που βλέπει τον άνθρωπο σαν παιδί του, η κυριότερη ιδέα του Χριστού. Η ουσία του θρησκευτικού συναισθηματο δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμία λογική που είναι απρόσιτη σε κάθε αθέισμο. Μα για να πω τον Θεό πατέρα μου χρειάζεται πίστη. Η πίστη αυτή με κάνει να Τον δοξάζω και η αγάπη να πιώ το θέλημά Του. Η ανάγκη με κάνει να ζητώ τον καθημερινό άρτο. Η ανάγκη πάλι της ομόνοιας να ζητώ τη συνδιαλλαγή με τους αδελφούς μου. Η μετάνια με κάνει να δίνω άνετα άφεση αμαρτιών σε αυτούς που με πλήγωσαν διαφοροτρόπως και η ταπεινωσή μου να ζητώ τη Θεία Δύναμη και Χάρη για να μην πέσω σε πειρασμός. Προϋπόθεση της προσευχής αυτής όπως και κάθε άλλης, Βεβαίως, η συγχώρεση των αδελφών μας. Η αίσθηση ότι δεν προσευχόμαστε μόνοι, αλλά σε ενότητα με όλη τεθρίαμβεύουσα και στρατευωμένη εκκλησία. Η συνέσθηση της αμορτωλότητός μας είναι το έφορο έδαφος για να ανθίσει η προσευχή. Τη θεοδίδακτη αυτή προσευχή που συχνά εκφωνούμε μηχανικά, σχολιάζοντα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομο μεταξύ άλλων αναφέρει με το να ζητά ο Θεός από τον χωϊκό άνθρωπο να τον ονομάζει και να τον έχει όπως είναι. Πατέρα, θυμόμαστε αμέσως τις πολλές του ευεργεσίες, την άφεση των αμαρτιών, την κατάργηση της κολάσεως, τη δικαίωση του αγιασμό, τη λύτρωση, την υιοθεσία, την ουράνια κληρονομία, την αδελφική προς το μονογενείο του σχέση και τη χάρη του Παναγίου του Πνεύματος. Με το να μας λέει ο Κύριος να λέμε «πάτερ και όχι «πάτερ μου» μας διδάσκει και την ύπερ άλλων προσευχή μας. Έτσι διαλύονται οι έχθρες, βασιλεύει αγάπη. Καταργούνται οι ανισότητες αφού όλοι είμαστε παιδιά ενός πατέρα και απολαμβάνουμε τα κοινά αγαθά Του. Η ευγενή αυτή καταγωγή μας δεν επιτρέπει καμία υποτίμηση και διαφορά μεταξύ μας όποιοι και αν είμαστε. Ο Θεός δεν ποριερίζεται στους ουρανούς, αλλά ο προσευχόμενος πρέπει να γίνει ουρανότροτο και να αφήσει ως δευτερεύοντα τα γίνα. Το αγιαστήτο το όνομά σου σημαίνει να δοξαστεί το όνομά του. Το ελθέτο η βασιλεία σου σημαίνει την εκδήλωση της ευνομοσύνης του Ιού με το να επιθυμεί να έλθει η βασιλεία του Πατρός στον κόσμο και την προσήλωση του πίστου στα ουράνια το του το θέλημά σου ως εν ουρανό και πτυσγή σημαίνει σε όλο τον κόσμο να γίνεται το θείο θέλημα, για να σβήσουν οι πλάνες και να επικρατήσει η αλήθεια και η αρετή. Το των άρτων ημών των επιούσιων με σήμερα μας διδάσκει την ολιγάρκια και το λιτοδίαιτο τροφή να ζητάμε και όχι τρυφή, το απαραίτητο και όχι το πολυτελές, το απλό και όχι το ποικίλο και πλούσιο. Κι ακόμη ο στίχος αυτός της Κυριακής Προσευχής μας εμπνέει την πίστη στην πρόνοια του Θεού, τη χαρά της αποκτήσεως του σημερινού. Ο επόμενος στίχος μιλάει για συγχώρεση αμαρτιών και μετάνια. Βασική προϋπόθεση της οποίας είναι η συγχώρεση των σφαλμάτων των αδελφών μας. Έτσι όλοι προσγειωνόμαστε, ταπεινοφρονούμε, αμαρτωλοί και νάρετοι. Οι δοκιμασίες του πειρασμού που αναφέρονται στο τέλος της προσευχής θα ξεπεραστούν και νικηθούν με τη βοήθεια του Θεού. Μην είμαστε ρυψοκίνδυνοι, αλλά με σύνεση και ανδρία, ακινοδοξία και αποφασιστικότητα τις πικρές ώρες αυτές των δίχως τη θέλησή μας πειρασμών, ας προστρέχουμε ολόθερμα στη Θεία Βοήθεια και θα την έχουμε. Τη μεστότητα αυτή των νοημάτων της προσευχής αυτής φαίνεται Βιώνοντας ένας μεγάλος σύγχρονος γέροντας σε ένα απόκριμνο σπήλαιο του σα ασκητεύοντας, μόνη η προσευχή είχε την επιέτη συνεχή επανάληψη του πατέρημων. Είπαμε πως ο καλύτερος διδάσκαλος της προσευχής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός αφήνει συχνά τον κόσμο για να προσευχηθεί μόνος, ακόμη και όταν τον ζητούν επίμονα και τον έχουν τόση ανάγκη. Ο Χριστός δεν μένει απλή συντροφιά με τον πατέρα του. Αλλά του μιλά για την αποστολή του και την ενίσχυση των μαθητών του. Σαράντα ημέρε ετοιμαζόταν στην έρημο για το κήρυγμα, πόσο θα πρέπει εμεί. Η προσευχή του Χριστού δοκιμάστηκε στο όρο των ελαιών, αλλά κάμφθηκε τέλο στο θέλημα το πατρικό. Είμαστε διστακτικοί στην προσευχή και γι' αυτό δεν λαμβάνουμε. Είμαστε αδίστακτοι στα θέληματά μα και κλειστοί και δεν μα ανοίγεται ο ουρανό. Άγγελο επισκέπτεται το Χριστό, άν να μας υπηρετήσουν αν χρειαστεί όπως υπηρέτησαν αγίους. Στο μυστικό δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης ο Χριστός μας διδάσκει την αληθινή προσευχή. Μας ζητάει εκείνα ζητάμε εν το του. Αυτό σημαίνει να έχουμε στενό δεσμό μαζί του. Σημαίνει ακόμη ότι αυτό που θέλει αυτός να το θέλω κι εγώ, τι θέλει εκείνος, η ναός εν, να είμαστε όλοι ένα. Ακόμη όλα του τα σημαίνουν την πιστή τήρηση των εντολών από αγάπη, από φιλότιμο. Η αγάπη λοιπόν είναι το πρώτο και το τελευταίο στην προσευχή. Μας τα δίνει όλο ο Θεός όταν είμαστε ενωμένοι, μαλακωμένοι, μονιασμένοι, ήπιοι και νυφάλοι. Παρατηρώντας τη ζωή της πρώτης εκκλησίας βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να προσεύχεται την έκτη ώρα. Μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη πηγαίνουν στον ναό την ενάτη ώρα. Με προσευχή των 11 Αποστόλων εκλέγεται ο Ματθίας. Με προσευχή γίνεται η εκλογή των 7 Διακόνων. Μετά από προσευχή απελευθερώνεται ο Πέτρος από τη φυλακή καθώς και ο Παύλος και ο Σύλλας. Ο Απόστολος Παύλος μιλά συχνά περί προσευχής και με ιδιαίτερη θερμότητα. Μιλά περί αυτής ότι πρέπει να γίνεται αδιαλείπτος και αλλού εν παντή καιρό και αλλού νυχτός και ημέρα. Για να δει τους Θεσσαλονίκης προσεύχεται υπέρεκ περίσσου. Για την ασθενεία του λέει τριστον τον Κύριο παρεκάλεσα. Τι να σημαίνει αυτό το τρεις. Θα πρόκειται για τρεις μακρές περιόδους έμπονης προσευχής. Μάλλον για επανειλημμένες προσευχές καθώς αναφέρουν θείοι ερμηνευτές του που έλαβαν ως απάντηση ότι δυναμώνεις και τηλεοποιήσε μέσα στον πόνο. Η ταπείνωση του μεγάλου Αποστόλου τον κάνει στις διάφορες ανάγκες που βρίσκεται να ζητά την προσεύχη των άλλων. Όταν άρχισε τον άθλο του κηρύγματός του έλεγε «Είμαι ο τελευταίος των πιστών». Και όταν είχε τελειώσει τις πορείες του έλεγε «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Στις καταπληκτικής ωραότητος επιστολές του παρατηρείται η συνεχής ευχαριστία για τις πλουσίες δωρεές του Θεού. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρονται οι πρώτοι χριστιανοί να προσεύχονται όλοι μαζί να υψώνουν τα χέρια, να γονατίζουν, να ψάλουν ψαλμού. Έχουμε την ομαδική προσευχή εδώ της οποίας η δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη της ατομικής καθώς αναφέρει ο Θείος Χρυσόστομος και τούτο γιατί κάμπτεται ο Θεός πολύ περισσότερο στις δαιήσεις των πολλών. Στην Εκκλησία προσελκύουμε ευκολότερα το έλεος του Θεού Πρόσωπα συνδεδεμένα το συνδέσμο τη αγάπη επί το αυτό, εισακούονται ταχύτερα από τον Θεό, πολύ περισσότερο όταν η αρετή κοσμή του προσευχόμενου και όχι ο μεγάλος αριθμό του πλήθου. Όλοι οι πιστοί μαζί με του κληρικού αποτελούμε ένα σώμα, την Εκκλησία, είμαστε μέλη του ενό και διαραίτου σώματό τη. Οι προσευχέ των άλλων και τη Εκκλησία μα βοηθούν όταν και εμεί κάτι κάνουμε. Μην αναμένουμε σημαντική βοήθεια από μόνο τις προσευχές των άλλων όταν και εμείς οι ίδιοι με ενδιαφέρον και ζωηρότητα δεν κινούμαστε. Οι υπέρ των άλλων είναι καλές και πρέπει να γίνονται όταν μάλιστα μας το ζητούν κιόλας αλλά τα αποτελέσματά τους θα είναι μικρά αν και οι ίδιοι δεν εργάζονται βοηθώντας τον εαυτό τους να ανεβεί. Να ζητάμε τις προσευχές των Αγίων αλλά να μην αναμένουμε τα πάντα από αυτές οκνεύοντας οι ίδιοι. Η τα δεν είναι μεταδοτική, το έχουμε ξαναπεί, είναι ενισχυτική, ελεγκτική, αλλά όχι αποφασιστική και καταστροφική της βουλήσεώς μας. Απασχόλησα αρκετά την αγάπη σας με τις πηγές των υδάτων, όπου ξεδιψούν οι ψυχές, τη ζωηφόρο Αγία Γραφή, τη δύναμη της δυνάμεως των πιστών, το σχολείο της προσευχής, τη διδάσκαλο της αρετής. Η δύναμη της προσευχής έγκυται στου εύχημους καρπούς της που τους γεύεται ο πιστό ύστερα από μακρύ αγώνα, αλλά συχνά και κατά τη διάρκειά του. Ο Αβάς Νίλος λέγει πως η προσευχή είναι λύπης και αθυμίας αλέξιμα που σημαίνει η προσευχή προφυλάει την ψυχή από το σαράκι που λέγεται λύπη και την κατήφια της στεναχώρια και την ακυδία. Προσευχή εστί λέγει ο ίδιο πραότητος και οργησίες βλάστημα. Η προσευχή η δυνατή βλαστάνη, λέγει, στις καρδιές που έχουν καλλιεργηθεί με την προότητα και την αοργησία. Μα και καρπή της προσευχής είναι η προότητα και η αοργησία, αφού δεν είναι αρετές που αποκτά κανείς με μια απόφαση της στιγμής, μα με διαρκή αγώνα και μάλιστα στο καμίνι της προσευχής. Ο διακριτικότατο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει την προσευχή πηγή των αρετών τροφή τη ψυχής Φωτισμό του νου, τσεκούρη της απελπισίας, λύση της λύπη, μείωση του θυμού, καθρέφτη της προκοπής, δείκτη του μέτρου, δήλωση της καταστάσεώς μας. Βλέπετε, τη δύναμη κρύβει η προσευχή. Υπεραγία <Κι> Θεότο και Καράνικη σα χαίρε Πανθένε Θεόνιφέ, αρά σαν ο Τρίος εις, χαίρε του κόσμου προστασία, χαίρε Καταφύγιον τον προστρεχόντον Συ. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαίρε Θεία Τράπεζα, χαίρε χαίρε θρόνε πύρινε χαίρε Θεού καιρε οχημά του πάντον βασιλέος χαίρε πόλης εψυχε, του πάντο κράτορος υπεραγία Θεότο και σώσον διμάς χαίρε όρος Άγιον χαίρε ουράνιος γεφύρα χαίρε κλίνη και χαίρε νεφαίνη χρυσή ε άκραντε πιστόνη η σωτηρία, χέρε γέρε κύραντε, χέρε πανιμνήτε. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει «Η προσευχή είναι τον πιστόνο χείρωμα, όπλο ακαταμάχητο, ψυχής καθαρτικό, αμαρτιόν άφεση, χορηγός των αγαθών». Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο της προσευχής και ίσο προς αυτή. Με την προσευχή, αν εντός του ανθρώπου βράζει ο θυμός καταπραίνεται, αν κακή επιθυμία τον καίει σβήνει, αν φθόνος τον λιώνει και εύκολα διώχνεται. Με την προσευχή, όλα τα άλογα και θηριώδη πάθη της ψυχής τρέπονται σε φυγή, αν βέβαια προσευχόμαστε με ζέση, προσοχή και νυφαλιότητα, και όχι μόνο τα πάθη, αλλά και αυτός ο διάβολος. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής, να θεραπεύει, να θαυματουργεί, να ανοίγει και τους κλειστούς ουρανούς. Αναφέρει το γεροντικό περί του φοβερού εκείνου ανθρώπου του Θεού, του Αβά Μωυσέως του Αιθίωπος, πως μένοντας σε σπήλαιο και σε τόπο μακρινό και άνυδρο, άκουσε φωνή να του λέει, «Είσελθε και μη δεν η πάκος εισήλθε δίχως καμιά φροντίδα και μέρημνα. Όταν του τελείωσε το λίγο νερό, μπενόβγαινε στο σπήλαιο και παρακαλούσε το Θεό να του στείλει. Ο Θεός τον άκουσε και έστειλε ένα σύννεφο πάνω από την πέτρα του και γέμισε τα αγγεία του νερό. Οι πατέρες της ερήμου που τον είδαν από μακριά του λέγουν «Τι έκαμες» και μπενόβγαινε συνέχεια και τους λέει «Είχα δίκη με το Θεό, ότι με εδώ» και να δεν έχει νερό να πιει ο δούλος του. Γι' αυτό μπενόβγαινα προσευχόμενος το Θεό μέχρι που μου έστειλε. Η δύναμη της προσευχής είναι αυτή που κατεβάζει τη χάρη του Θεού και κάμει τους Αγίους να πιούν θαύματα, φοβερά και θαυμάσια, υπερβαίνοντα τη λογική του ανθρώπου, υπέρλογα και ουράνια και όχι παράλογα και μυθόδη. Καρπή πίστο σε και αγάπης μεγάλη. Ο μαθητής του Αβάβη Σαρίωνα, ο Αβάς Δουλάς, πηγαίνοντας με τον γέροντά του, δίψεσε πολύ και του το είπε. Ο γέροντας προσευχήθηκε, ευλόγησε το νερό της θάλασσας που υπήρχε εκεί και είπε ο μαθητής νερό γλυκό. Θέλησε όμως να φυλάξει λίγο και για το δρόμο του. Ο γέροντας τότε τον επετίμησε λέγοντας «Ο Θεός όδε και πάντη ο Θεός». «Ο Θεός που θευματουργεί εδώ είναι και παντού». Ο ίδιος ο Θεός που είδαμε να συνομιλεί και να θαυματουργεί με τους μεγάλους άντρε της Παλαιάς Διαθήκης, ο ίδιος ενεργεί θαυμαστά τέρατα και με τους Αγίους Του. Ο αυτός αβάς Βυσαρίων κάποτε που υπήρξε ανάγκη, πέρασε περπατώντας πάνω από τον ποταμό Χρυσορό Απεζός όπω τη γη, όπως και ο Μαρία η Αιγυπτία. Κι άλλοτε πάλι πηγαίνοντας σε ένα γέροντα, έδει ο ήλιο και ευξάμενος ο γέρον είπε. «Δέω μέσου τι το ήλιος έως σου φθάσω εις τον δούλον σου» και σταμάτησε ο ήλιος. Ο Αβάς Αμόνιος πηγαίνοντας στον μέγαντόνιο έχασε το δρόμο και προσευχήθηκε στο Θεό να τον βοηθήσει και βλέπει χέρι ανθρώπινο στον ουρανό να τον οδηγεί μέχρι το σπήλιο του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης προσευχόμενο από την κορυφή του Άθο κατέβαινε πετώντα τα καλύβια του. Σύγχρονος Αγιορείτης Ασθενής Βαριά πήγε στην εικόνα της Παναγίας να προσευχηθεί, ο Παπά Εφραίμου Κατουνακιώτης. Ο γνωστόν η Παναγία παρουσιάστηκε στον πρώτο γνωστό επώνυμο Όσιο του Αγιόρους, τον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη και του είπε πως όποιος θα υπομείνει του σκόπους της ασκήσεως θα του είναι σε αυτή τη ζωή φύλακας, και ιατρός και στην άλλη μεσήτρια και πρέσβυρα για τη σωτηρία του. Έχοντα υπόψη του ασθενή ασκητή τη υποσχέσει τη Θεοτόκου, πήγε να την παρακαλέσει. Παναγία μου, κάνε με καλά. Όπω υποσχέθηκε στον Άγιο Πέτρο. Εγώ δεν ξέρω άλλο γιατρό. Αν έχει κανένα παράπονο από εμένα, πες μου. Σαράντα χρόνια σε υπηρετώ. Αν δεν με κάνει καλά, δε φεύγω από εδώ. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του και έγινε καλά. Άλλο αγιορίτη που εργαζόταν την ωραία προσευχή, καθώς μα γη το συνασκητής του, έφτανε να τον λούζει το άκτιστο φως, να μεταβάλλεται η νύχτα σε ημέρα, ο ίδιος να είναι λουσμένο στα δάκρυα, η καρδιά του να ζει ένα συνεχές πάσχα, ο νους του να είναι φωτεινός και να νομίζει πως αυτά είναι η φυσική κατάσταση όλων των μοναχών. Όταν εκοιμήθη το πρόσωπό του έλαμψε υπερκόσμια. Δεν θα έφθαναν όχι πολλές ώρες αλλά ούτε πολλές ημέρες να διηγείται κανεί αδελφοί μου τα αποτελέσματα της προσευχής αρχαίων και σύγχρονων Αγίων που φανερώνουν τη θαυματουργή δύναμή της. Και αυτά υπόνονται όχι για να θαμπόσουν αλλά για να δείξουν πως αν αυτά τα μεγάλα συμβαίνουν από ομοιοπαθείς με μας ανθρώπου πως δεν θα γίνουν και τα δικά μας αιτήματα δεκτά και δεν θα πληρωθούν με χαρά. Γι' αυτό η προσευχή μας αγαπητοί μου πρέπει να είναι συνεχής, να είμαστε υπομονετικοί στην προσευχή χαρούμενοι. Η προσευχή είναι στηριγμός στη δυσκολία των καιρών και ιδιαίτερα των δικών μας. Η προσευχή είναι παιδαγωγία της ψυχής. Δεν πρέπει όμως μόνο να ζητάμε, αλλά και να φτάσουμε στην επιθυμία της δωρεά που προσφέρει τον ίδιο το Θεό. Η προσευχή μας φέρνει στα βάθη της αγκάλισης του Θεού, δηλαδή στα βάθη της αγάπης. Είμαστε πάντα τα παιδιά Του, όποιοι και αν είμαστε ατακτοί και ζωηροί, αμελείς και νοχελείς, διστακτικοί και φοβισμένοι. Πρέπει να ομολογήσουμε πως δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Δεν αγαπήσαμε ακόμη την προσευχή. Αν είχε γίνει αυτό, θα είχε αλλάξει η ζωή μας. Αυτό το απλό το κάναμε τόσο δύσκολο. Η προσευχή είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού στον πεπτοκότα άνθρωπο, η μεγαλύτερη δύναμη του προ επανασύνδεση, επανέβρεση του καλούς. κάλου. Η δύναμη της προσευχής είναι τέτοια, ώστε να ξεπερνά το μεγάλο κενό, το αδυσόπητο άγχος, τη σαρκοβόρα θλίψη, την ψυχοβόρα λύπη, το κάθε πένθος, τον κατατρεγμό, την ασήκωτη κατηγορία, τη συκοφαντία, την προσβολή, την ύβρη, την τροπή, την υποκρισία, τη μικρότητα, τη θρασίτητα, τον φθόνο, την ασθένεια, τον πόνο, τον φόβο, ακόμη και αυτόν τον θάνατο. Η προσευχή διώχνει την παγωνιά της μοναξιάς, την εχθρότητα της κακίας, την πονηρία του εγωισμού. Φέρνει την ειρήνη, τη χαρά, την ανάταση, την καρτερικότητα, την παρηγορία, την αφοβία, την ελευθερία, τη μακαριότητα. Αυτή η προσευχή στερέωσε όλους τους Αγίους. Αυτή θα στερεώσει και εμάς. Όποιον αγαπάς, αυτόν σκέπτεσαι. Η αγάπη στο Θεό γεννά την προσευχή. Αν δεν τον σκέφτεσαι, δε θα προσεύχεσαι. Χωρίς όμως την προσευχή, δεν θα έχεις την παρέα του, τη συντροφιά του, την αγάπη του, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η προσευχή προφυλάει τον άνθρωπο από την αμαρτία, τις παγίδες, του πονηρού. Ο προσευχόμενος έχοντας το νου του και την καρδιά του προσκολλημένος στο Θεό, δεν του μένει χώρος και χρόνος για την αμαρτία και συνάμα καταστρέφει και τις καλοστιμένες δαιμονικές πλεκτάνες. Ας βοηθήσουμε τη ζωή μας, την ψυχή μας, το είναι μας, ζητώντας τις δυνατές και σωστικές πρεσβείες της υπεραγία Θεοτόκου και για το έργο αυτό». Αγία Θεό και Σοσονίμα, Ορό το, το Άγιο Παρθένε. Σι και Κατάσχιο Ναγί, Ο Γαρπατρό ει δύναμη σε ουράνων. Καταστρών του Νίδε, Στερεώματο όντω υπέρτερων έδειξε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, αφλέκτος υβάτος εσυναίω, το πριν ομιλήσας απειρή το κοντών σον εδηλώσε, συμβολικός Θεό γυμφε, ώστιστός σον αξιώμα πάντον υπερτερον έδειξε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, Νεφέλη, υπάρχει λευκοτάτη στα γόνα πίστη σε εξουρανού. Ωμβρούσα και ανησυχούσα, δικαίωση νησύνιον, τη Ινδία. Ωτι στο σώμα αξίωμα παντών υπέρτερων έδειξε. Η προσευχή, αγαπητή μου αδελφή, είναι, θα λέγαμε, τα νεύρα τη ψυχή. Με την προσευχή πλησιάζουμε το Θεό. Μας πλησιάζει ο Θεός. Έρχεται η ταπείνωση τελειότερη, η υπομονή και κάθε το αγαθό. Ο Κύριος δίνει τη χάρη Του πλούσια και μας κάνει να προσευχόμαστε με θερμά δάκρυα και για αυτούς που μας εχθρεύονται καταδιώκουν και συκοφαντούν. σημειώνει όσοι ο Σιλουανός ο αθονίτη. Αυτό το δώρο, αυτό το όπλο αυτή τη δύναμη χρειάζεται κανείς να τα χειριστεί και χρησιμοποιήσει φρόνημα και σωστά, γιατί διαφορετικά θα έχουμε αποτελέσματα αντίθετα από τα προσδοκόμενα και θα θρινήσουμε θύματα πεσμένα από την ίση. Η προσευχή να είναι συχνή και τακτική, αλλά όχι μία στήρα καθηκοντολογία. Γιατί τότε χάνει τη χάρη και τη δρόσο και γίνεται αγκαρία, καταναγκαστικά έργα, γιατί έχει χάσει τον αυθορμητισμό της, καμιά μεθοδολογία στην προσευχή δεν μπορεί να αναγκάσει την παρουσία του Θεού. Ο Θεός εμφανίζεται άσχετα με τις προθέσεις μας, τα σχήματά μας και τις επικλήσεις μας, βλέποντας βαθιά τις καρδιές. Η χάρη Του δίνεται δωρεάν, πέρα από οποιαδήποτε δική μας προγραμματισμένη τακτική. Σημασία δεν έχει τόσο η στάση του σώματος, μα της ψυχής. Σημασία δεν έχει τόσο η τεχνική, όσο η τέχνη. Σημασία δεν έχει τόσο η ώρα, μα η θέρμη. Σημασία δεν έχουν κάποτε και αυτά του τα τα λόγια της προσευχής, γιατί ακόμη και λαθεμένα όταν λέγονται από μία καθαρή, απλή και αγία ψυχή θαυματουργούν. Η τελειότητα της προσευχής έγκυται στη συγκέντρωση του νου με την αλλαλία που σημαίνει πως όσο λιγότερες λέξεις λέγονται στην προσευχή τόσο κοντήτερα στην τελειότητα της προσευχής βρισκόμαστε. Τούτο εύκολα κατορθώνεται με την ευχή του Ισου. Όσο κανείς επιμένει στον τρόπο αυτό της ευχής και με ανδρία συγκεντρώνει το νου του προς τη θεία ανάταση με αγώνα συνεχή Συγκρατώντας τη φαντασία και τα καλπάσματα του νου, που αρέσκεται να σεριανά ασταμάτητα εδώ και εκεί, τότε πλησιάζει νοερά το Θεό και προγεύεται με νοερή αίσθηση τη μακαριότητα της Βασιλείας των Ουρανών. Βέβαια, επειδή είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, χρειαζόμαστε και βοηθητικά μέσα, να ξέρουμε όμως πως ούτε πρέπει να μένουμε σε αυτά, ούτε είναι το πρώτο και το άπαν. Στην αρχή χρειάζεται κάποια βία και μία σταθερή αυστηρότητα. Απαραίτητη βεβαίω η ευλογία του πνευματικού. Αν είναι απαραίτητη η ευλογία του πνευματικού στον κάθε προσευχόμενο, στον αρχάριο είναι αναγκαία, γιατί η ασυνήθιστη στις θείες ενέργειες ψυχή έχει συχνές τις επιθέσεις του πειρασμού και δεν μπορεί εύκολα να διακρίνει η ίδια αν η χαρά που νιώθει είναι πάντα από το Θεό. Αυτός που θέλει να προσεύχεται δίχως οδηγό και μέσα στην υπερηφάνεια του, θέλει να φαντάζεται πως μπορεί να διδαχθεί τα πάντα μόνο από τα βιβλία και δεν προσφεύγει σε οδηγό, είναι κιόλας κατά το ίμιση στην πλάνη, λέει ο Όσιος Σιλουανός. Τον ταπεινό όμως θα τον προστατεύσει σίγουρα ο Θεός και αν δεν υπάρχει έμπειρος οδηγό. Όμως προστρέχει στον υπάρχοντα πνευματικό, ο Θεός για την ταπείνωσή Του θα Τον ευλογήσει. Η υπέρ των άλλων προσευχή, όποιοι κι αν είμαστε εμείς, είναι μια προσευχή που πολύ αγαπά πράγματι ο Θεός, τότε παρατηρείτε το εξή παράδοξο φαινόμενο θα μπορούσαμε να πούμε ο Θεός να γίνεται κατά κάποιο τρόπο χρεώστης μας, να χαίρεται στις παρακλήσεις μας για τους άλλους και να μας δίνει και αυτά που ποτέ δεν Του δανείσαμε. Μεγάλη αποτελεσματικότητα έχουν οι φιλάδελφες προσευχές των ζώντων και υπέρ των και τις οποίες επίμονα πρέπει να ζητάμε ως πολλά ισχύουσα ιδέηση δικαίου ενεργουμένη η προσευχή μας ζητώντας δηλαδή τις πρεσβείες των Αγίων. Μερικές φορές νομιζόμενες θερμές προσευχές μπορεί να είναι και οι χειρότερες. Προσευχές δηλαδή με συναισθηματικά δάκρυα νευρική ένταση μανιώδη προσπάθεια αυτοσυγκεντρώσεως πείσμα και σφίξιμο μπορούν και να μας πλανέσουν. Οι εμπειρίες, τα βιώματα οι θείε παρηγοριέ. Τα σημεία και οι αποκαλύψεις είναι και για μας, αλλά θα δοθούν στους αξίους, τους ικανούς να τα φυλάξουν, στους αληθινά ταπεινού. Είναι δώρα του Θεού αυτά που γνωρίζει Εκείνος πότε είναι ο καταλληλότερος καιρός για να δοθούν. Τα δώρα δίνονται άνωθεν, δεν τα δίνω εγώ στον εαυτό μου. Το μόνο που εγώ κάνω είναι να ευτρεπίζω τον οίκο μου για να γίνει δεκτικός και άξιος των θείων αυτών θησαυρισμάτων. Καρπός της προσευχής είναι κυρίως η προς αγάπη. Μια αγάπη όχι αφηρημένη, συγκεχημένη, αόριστη και γενική, αλλά προσωπική, συγκεκριμένη και ουσιαστική. Καίγεται η καρδιά του προσευχομένου ανθρώπου και αβίαστα χύνει καυτά δάκρυα για τα τοπίματά του, την πεσμένη φύση, τους επικείλες ανάγκες συνανθρώπους του, ακόμη και για τα άλογα ζώα, και για τους αμετανόητους δαίμονες, καθώς αναφέρει σε μια έξαρση προσευχής ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Ο προσευχόμενος άνθρωπος, αγαπητοί μου, φαίνεται από μακριά, ξεχωρίζει. Είναι νυφάλιος, ήρεμος, γλυκής, ατάραχος, απλός, χαρούμενος, ταπινός, στοργικός και ωραίος. Ας τονιστεί επίσης πως όλα αυτά λέγονται για τους εαυτούς μας, και όχι για να περιεργαζόμαστε ανωφελώς τους άλλους. Ο καθένας σα κοιτάζει την εργασία του και ας προσέχει τον εαυτό του, για τον οποίο τελικώς θα δώσει λόγο. Οι λόγοι του Αγίου Μακαρίου ας μας συνετίζουν όλους. Οφείλουν οι αδελφοί ό,τι και να κάνουν, να το κάνουν με αγάπη και χαρά, και αυτός που εργάζεται για αυτόν που προσεύχεται να λέει, τον θησαυρό που αποκτά με την προσευχή ο αδελφό μου είναι και δικός μου αφού είναι κοινός. Αλλά και αυτός που προσεύχεται να μην κρίνει τον εργαζόμενο γιατί δεν εύχεται ούτε ο εργαζόμενος να κρίνει τον προσευχόμενο αλλά ο καθένας ό,τι και αν κάνει εις δόξαν Θεού ας το κάνει. Όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Βλέπετε τι αρμονικά μας τοποθετούν όλους οι Άγιοι Πατέρες αγαπητοί μου αδελφοί ας δώσουμε την ευκαιρία αυτή στον εαυτό μας να πανηγυρίζει καθημερινά, να ζει εργαζόμενος υπεύθυνα στο πόστο του που τάχθηκε, αλλά και σαν περαστικός να ξεπερνά την επικαιρότητα προγευόμενος στην αιωνιότητα, στις ώρες της εκούσιας αυτής υγής του και μονόσεως, ώστε να δίνετε να ανταπεξέρχεται τις δύσκολε ώρες που έρχονται και θα έλθουν, με τη δύναμη που θα λάβει στις ιερές στιγμέ τις συνομιλία του με το Θεό και να αναφωνεί μαζί με τον Θείο Χρυσόστομο. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, φώτισόν μου το σκότος. Μαζί με ένα σύγχρονο γέροντα, τον ανφιλόχιο της Πάτμου, ελθέ Κύριε Ιησού. Μαζί με τα μέτρητα πλήθη των μοναχών και πιστών, την ευχή του Ιησού Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με Και αφού αρχίσαμε με τον γλυκύτατο Και πολύ αγαπητό Άγιο Ιωάννη Το Χρυσόστομο Ας κλείσουμε με Αυτόν Λέγει Η προσευχή εξαφανίζει Κάθε είδο λύπης Είναι αιτία χαράς Χορηγός συνεχούς ειδονής Φιλοσοφίας αληθινής μητέρα Η προσευχή είναι τόσο Μεγάλη δύναμη ώστε να νικά τη δύναμη της φωτιάς, να δαμάζει το θυμό των λεόντων, να πάβει πολέμους, να σιγάζει τρικυμίες, να διώχνει δαίμονες, να ανοίγει τις πύλες του ουρανού, να σπάει τα δέσμα του θανάτου, να διώχνει ασθένειες, σεισμούς πόλεων να σταματά, επιβουλέ ανθρώπων, και όλα τα κακά γενικώς να εξαφανίζει. Εξομολογούμενος ο άνθρωπος τα παθήματά του στον Θεό ειρηνεύει και παρηγορείται. Ο Θεός Τον πλησιάζει, μας προσκαλεί ας μη Τον παρακούσουμε, μας προσελκύει ας μη Του ξεφεύγουμε. Και αν τα αμαρτήματα αν έχουμε και τότε ας μη διστάσουμε να Τον πλησιάσουμε. Αδελφοί μου, μπορείτε εύκολα να λυσμενήσετε όλα όσα είπαμε. Θα παρακαλούσα όμω θερμά ένα να θυμάστε και να επαναλαμβάνετε δυο λόγια απλά, εύκολα, δυνατά, περιεκτικά όλων των ετοιμάτων της ανθρώπινης ψυχής. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό» και τότε μνημονεύετε και τις ασθενίες μου. Ευχαριστίες τον Ιχολύπτη, Κύριο Χριστόφορο Χριστοφορίδη. Ο Κύριος Σιμών, Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας και λυτρωτής του σύμπαντος κόσμου, να σας σκεπάζει με τις ευλογίες του πάντοτε, αγαπητοί μου αδελφοί. Αμήν. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. Λόγοι από τον Ιερό άθωμα. με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.